Καλημέρα, καλημέρα good morning. Καλημέρα, καλημέρα Και μια τρίτη καλημέρα αφού λέγουν το μόνο και το τραγούδι Σουρουκλεμέδες, καλημέρα Τι καλημέρα δηλαδή, είναι λάθο το καλημέρα γιατί έχει περάσει εδώ και μια ώρα και έξι λεπτά είμαστε μετά το μεσημέρι πρέπει να πούνε καλησπέρα δεν πειράζει, του το συγχωρούμε είναι σε όλα τα υπόλοιπα τόσο καλή Α κάνουν και λίγο λάθος ε, στο πλήν συν συν πλήν Του 12 της 12 της μεσημβρινής Αλλά επειδή είναι, είπετε, καλημέρα Να ξεκινήσουμε μια καλημέρα Είναι και μεσημέρι, καλό μεσημέρι Κάνοντας γυμναστική Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα σα παιδιά Τραλαλα, τραλαλα Σηκωθείτε Κα***μένοι Τραλαλαλαλα Προσοχή, τα χεράκια δεξιά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 Polikalo, polikalo Άdamos Georgiádis από την Αμπολιά. είναι super tie break. Max boulder είναι Εξαιρετικό match παιδιά. Άριστη μπήκε το Hallin. γιατί κάνουμε γυμναστική. Έχετε μια απορία; Επειδή θα παίξουμε τένις. Δεν παίζουμε μήπως λάβει τένις; Παίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης τένις η Πυργόσαναπτίξεος τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι εβδομάδε, ανεβάζει συνέχεια κάτι βιντεάκι εκεί στο Twitter του, στο λογαριασμό του και παίζει τέννη και προκρίνεται. Περνάει, εδώ ακούσαμε, πήγε στου 16, νομίζω. Γενικώ βλέπουμε έναν υπουργό τη κυβερνήσεω επιτυχημένο να παίζει τέννη επιτυχημένα. Να παίζει κι αυτό τέννη και, αυτός τένις και ε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με μια γυμναστική, κάπω να ξεσκουριάσουμε, να είμαστε έτοιμοι, γιατί μπορεί να πάσα στιγμή. Να χρειαστεί και εμεί να κοιμηθούμε με τη ρακέτα, όπω κοιμάται ο Τσιτσίπα, ένα άλλο επιτυχημένο που δεν είναι ακόμη υπουργό κυβέρνηση, αλλά όμω είναι επιτυχημένο τενίστα και ανεβάζει και αυτέ τι στο κρεβάτι του που κοιμάται με μια ρακέτα στο δίπλανό μαξιλάρι. Τα βλέπουμε όλα αυτά όσοι είμαστε στο Twitter. Ε, σήμερα το πρωί που εμφανίστηκε ο κύριο Γεωργιάδη στον Αντένα, μίλησε για ποιο, και μα εξήγησε για ποιο λόγο ανεβάζει όλα αυτά τα βίντεο με το τένnis. Θα ήθελα ένα σχόλιο τώρα για το τέννη πέραν του αστείου. Θέλω να εξηγήσω γιατί κάνω και τι σχετικέ αναρτήσει. Όχι, φυσικά να μην κάνω στενίστα. 50 χρόνια άνθρωπο είμαι και αθλήνω για να κρατήσω. Για να κρατήσω λίγο σε καλή φόρμα. Αλλά από την εποχή που ήμουν στο Υπουργείο Υγεία, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία μα είχε κάνει ειδικέ παρουσιάσει για το πώ πιστεύουν ότι αν τα δημόσια πρόσωπα διαφημίζουν τα social media ότι αθλούνται έστω και λίγο. Αυτό μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20%. Αυτό μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20%. Μα ο Άδωνη αυξάνει τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20% όποτε εμφανίζεται, είτε στο τένις είτε εκτός τένις. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον Υπουργό. Να επιτελεί ένα ακόμη λειτουργήμα πέρα από όλα τα άλλα που ξέρουμε και παρακολουθούμε. Γιατί παίζει τέννη, γιατί πηγαίνει εκεί η διόρξη. Τι πιέτε σαν το χταπόδι με τη ρακέτα πάνω κάτω. Είναι και 50 χρονών άνθρωπο. Έχει και μπάκα, όπω του παπαδάκης κάτι που πολύ τον πείραξε τον Άδων Γεωργιάδη. Γιατί το κάνει για να σώσει όλου εμά του άλλου. Δηλαδή, βλέποντα εσεί τον Άδων Γεωργιάδη, τι σα έρχεται στο μυαλό, μην το πείτε, τι σα έρχεται στο μυαλό αμέσω. Δεν σα έρχεται να πιάσετε μια ρακέτα. Και να χτυπάτε κι εσεί μπαλάκια. Ε, κάπω έτσι σκέφτηκε ο Άδωνη. Θέλει να παρακινήσει τον κόσμο, θέλει να σώσει του Έλληνε και νομίζω το έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. 20% από όλου εμά που ζούμε, έχουμε γλιτώσει από εγκεφαλικά και καρδιέ. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία μα έχει κάνει ειδικέ παρουσιάσει για το πώ πιστεύουν ότι αν τα δημόσια πρόσωπα διαφημίζουν στα social media ότι αθλούνται έστω και λίγο. Αυτό μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα κεφαλικά κατά 20%. Αυτό μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα κεφαλικά κατά 20%. το μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20%. Εδώ ακούμε ανθρώπους, οι μας, που γλίτωσαν από το εγκεφαλικό και την καρδιά και τα εμφράγματα όμως ψάχνουν άλλους τρόπους να φύγουν από αυτή τη ζωή ακούγοντας, βλέποντας τον Άδωνη να παίζει τένις. Ναι, λέγεται. Άδων Ζιωριάδης, Υπουργός Ανάπτυξης. Γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι. Δεν μπορείς να φανταστείς την ειδονή που αισθάνομαι. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να με μάθεις τέννις. Τραλαίνουμε σαν βλέπω τα παλάκια να πηδάνε. Α, α, α. Θα με μάθεις. Ελάτε, αύριο στις 10 η ώρα. Θέλεις. Θέλω. Να σε μάθει το τέλει. Πάω. αρέσουν τα μπαλάκια σαν τη Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώ θα χτυπάς και πώ θα παίζει τα μπαλάκια. Διαπάσα όσων και διαπάσαν μαλακία. Πιάσε πιάνο. το μπαλάκι. Πιάνει. Oh! Χτύπατο, το καλά το Και μη μου τιμώνεις αν πάει χυμώνω. στραβά. Εμίσου. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα ξανά. Και σιγά θα μάθει κόλπα πονηρά. Σαν την τα μπαλάκια μου και χτύπα ξανά. Και σιγά Ζήγα θα μάθει Το πάνω κάτω. Ναι θα μάθω. Θέλω να μάθω. Σκασμός. Θέλει. Ναι θέλω. Να σε μάθω τένις Φορτώστε Λαλωπονή. Έλα μωρό μου θα περάσουμε καλά Προλάβατε Έλα να παίξουμε μπαλάκια πέρα Να δεις τι όμορφα που είναι τι καλά Πάρτε τα Αχ τι ωραία α, Να παίξουμε α, να παίξουμε α, Πιάσε πιάνο, το μπαλάκι το Θέλω μαζί να το κάνουμε Φύπατο, Το χτυπά. καλά Γρήγορα γρήγορα γρήγορα γρήγορα γρήγορα Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά Είναι καλό πράμα. Δε τα μπαλάκια μου και χτύπατα ξανά Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά Καλλιγουράμαστε! Χιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπατα ξανά Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά Γύρι στη λίχτια! Καπαδότηκα λουκάρια γαλαστά! Με θα μάθω... Μπράβο! Θέλω να μάθω... Μπράβο! Θέλεις Θέλω. να Θέλω σε πολύ. μάθω τέννις Η Ρώμη είμαι εγώ Ακούω εμένα και θα γίνει σούπερ στάρ Εγώ άδρογιο έχατομικά την παίρνω Σ' ακούω, ψε, σ' ακούω Κύψε και πήδηξε ψηλά με τη ρακέτα φιλά, Έχεις ταλέντο θα, θα σε κάνω εγώ βεντέτα Κούκλα Πιάσε πιάνω. το μπαλάκι Αχ Το πιάνω Χτύπα το, το Πάλι Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά φτιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά Θα τα καταφε Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά Κιάνε τα βαλάκια μου και χτυπά τα ξανά Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά Σου ξομοξού Ναι, νομίζεις πως έχω ταλέντο Σου λέω στο λόγο της φίλης μου Τελείωσε και στεναχωρέτηκα που τελείωσε Τόσο μ' άρεσε Αχ, τι έπαθα Ήσασταν τα καλά σου, παιδί μου Πες μου, τα κτυπάω καλά Σκατά Εντάξει μου δω μου, το παλάκι Κάρτε το, δεν προλαβαίνετε Τι δω καλά, over all, καταπληκτικά Έλα, κάνουμε διάγυμα. Ε, έλα και θα πάλι μετά. Αυτό λοιπόν. Σχετικά με το τένις με τον αθλητισμό, τη γυμναστική που πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας και να ευχαριστώ, ένα επιπλέον ευχαριστώ που χρωστάμε στον Άδεν Γεωργιάδη γιατί παίζει τένις για να σώσει όλους εμάς Θυσιάζεται ο ίδιο, επιπονεί, καταπονεί τα γόνατα το σώμα του, για να σωθούμε εμείς 20% από όλου εμά το που ζούμε, το οφείλουμε το ότι ζούμε, Στον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό είπε σήμερα το πρωί, δεν είπε μόνο αυτά. Η κουβέντα ήρθε και στα οικονομικά, στην ενεργειακή κρίση, στι αυξήσει και αυτά που ζούμε καθημερινά. Άρα, ουδή μπορεί να προβλέψει, κύριε Γεωργιάδη, για πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και για πόσο καιρό θα βλέπουμε τη στιγμή που. κάνετε πρόβλεψη. Δεν θα κάνω πρόβλεψη. Γιατί παλαιότερα πω... είχατε κάνει, γιατί είχατε προσθέξει. Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν έκανα ούτε παλαιότερα πρόληψη. Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν έκανα ούτε παλαιότερα πρόληψη. Ποτέ δεν έκανα ούτε παλαιότερα πρόληψη. Σιγά, είχε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή πρόβλεψη ότι όλα θα τελειώναν μέχρι τα Χριστούγεννα, αυξήσεις, πληθωρισμός, ακρίβειες και τα υπόλοιπα, όχι ποτέ. Ξεκίνησε από το μήνα Ιούλιο με μια μεγαλύτερη ταχύτητα, ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Τώρα. Πρέπει να σα πω ότι μετά από διεξοδική έρευνα, μετά από διεξοδική έρευνα, μετά από διεξοδική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με την γενική κατανοητού, χιλιάδε τιμέ προϊόντων αναμέρα. Ε, θα σα έλεγα να μην ε, χάσετε την ψυχραιμία σα. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται. παγκοσμίω άστα και στην Ελλάδα και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα να αμάξει. <ΣΣΣΣ> Και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα Ξιτούγεννα μάξι. Από εκεί και πέρα άρχισε το μακελιό. Από εκεί και πέρα έγινε χαμό. Επειδή είχε προβλέψει πέρυσι τέτοια εποχή ότι τα Χριστούγεννα, μαξ, τελειώνουμε με του πληθωρισμού, τι ακρίβειε και ξεκινάει η ανάταση και η ανάπτυξη. Μετά ήρθαν όλα αυτά που γνωρίζουμε. Το θυμήθηκαν σήμερα η Μαρία Στασοπούλου και ο Γιώργο Παπαδάκη στον Αντέν αυτό, τον ρώτησαν. Είπε ότι εγώ δεν κάνω ποτέ προβλέψει. Θυμηθήκαμε κι εμεί την πρόβλεψη που είχε κάνει. Αλλά όταν του το θύμισε η Μαρία Στασοπούλου, είπε ναι, κάνω προβλέψει, αλλά πάντα βασίζομαι. Στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά αυτό που μόλι ακούσαμε τώρα δεν ήταν από την Τράπεζα, ήταν από τι υπηρεσίε του Υπουργείου του. Πάντα έλεγα και τώρα μπορώ να σα πω τι λέει Ευρωπαϊκή Κεντρική δεν Τράπεζα. Δεν είχατε και πήρα αυτό πήρα που έλεγα χριστούμε. για τα Χριστούγεννα ναι, έτσι. ήταν τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και πήρα αυτό πήρα που έλεγα χριστούμε. για τα Χριστούγεννα ναι, ήταν τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά από διεξοδική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με τη Γενική Ανατολή Καταναλωτού, συγκρίνουμε χιλιάδε τιμέ προϊόντων αναμέρα. Και τώρα, αν με ρωτάτε, θα σα πω πάλι τι λέει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν ήταν τελικά η τράπεζα Ήταν υπηρεσίες του Υπουργείου Το ίδιο το Υπουργείο που μας διαβεβαίωνε Ότι με τα στοιχεία που είχαν και τις μελέτες Σοβαρό Υπουργείο που είχαν κάνει Όλα θα τέλειωναν τον Δεκέμβρη Πέρυσι τα Χριστούγεννα Δεν τελείωσε τίποτα και πάμε τώρα για 5-6 Χριστούγεννα Μετά να δούμε αν θα τελειώσει και πώ θα εξελιχθεί Ότι δεν τελειώνει δεν τελειώνει Πώ θα εξελιχθεί, πόσο χειρότερο θα γίνει. Αλλά οι υπηρεσίε του Υπουργείου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαντάζομαι δεν είναι σε θέση να τα προβλέψουν όλα αυτά, γιατί αν πούνε σε αυτή τη λογική πρέπει να προβλέψουν συνολικά ότι τέτοιε κρίσει γίνονται στην ανθρωπότητα και τελειώνουν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Ένα άλλο πολύ επιτυχημένο υπουργό είναι ο κ. Στοδωρικάκο, υπουργό Δημοσία Τάξεω Προστασία του Πολίτη, ο οποίο έδωσε την αμήμητη απάντηση όταν το είπαν γιατί δεν έμπαινε στην φοιτητική αιστεία νωρίτερα αστυνομία, αφού 3-3,5-4 χρόνια, τι ακριβώς γίνεται εκεί που μια εγκληματική οργάνωση μορία είχε εγκατασταθεί σαν έναν ολόκληρο όροφο, από κάτω και σε κυριτά το κτίριο, να φυλάει τους εγκληματίε, μαζί με τους φοιτητέ. όταν λοιπόν το ρώτησα γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια αυτό η αστυνομία και τώρα θυμήθηκε να μπει είπε ότι είχαμε κορονοϊό. Σα λέω κάτι καινούριο: Ότι για πολλά χρόνια υπήρξε από προηγούμενε κυβερνήσει ανοχή στην ανομία που υπήρχε μέσα στα Εντάξει, πανεπιστήμια. Τώρα είσαι εσύ τρία χρόνια κυβέρνηση. Ναι, αλλά τα δύο χρόνια υπήρχε καραντίνα, κύριε Κουβάρα, και δεν μπορούσε κανένα να πάει να κάνει τίποτα σοβαρό. Ναι, αλλά τα δύο χρόνια υπήρχε καραντίνα, κύριε Κουβάρα, και δεν μπορούσε κανένα να πάει να κάνει τίποτα σοβαρό. Αυτά από τον Υπουργό, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί και ο Μπαλάσκο, ο συνδικαλιστή αστυνομικό, ο οποίο έδωσε και άλλη μία εκδοχή για την αργοπορία τη αστυνομία. Καμία απόφαση. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα. Γιατί δεν είχαμε αποτέλεσμα. Όχι, Γιατί δεν το κάναμε γιατί μιλάει κάτω. Γιατί το κάναμε νωρίτερα. Γιατί έτσι κρίθηκε. Πρώτον, υπήρχε πανδημία. Δεύτερον, δεν μπορούσαμε να του μαζέψουμε όλους μαζί. Δεν μπορούσαμε να του μαζέψουμε. Αυτό που ξέρω εγώ από δεν ασχολήθηκε κανένα. από γιατί μου είπαν δεν το κάναμε νωρίτερα. Δηλαδή η αστυνομία, όπω καταλάβετε. Τώρα μάζεψε 32 νομίζω. Η αστυνομία ήθελε να κάνει το να του μαζέψει όλου. Δεν είναι τη λογική η αστυνομία να μπαίνω τώρα μέσα, ξέρω εγώ πριν δύο χρόνια, πριν 1,5 χρόνια, πριν τρία χρόνια, που ήξερα ότι οι εγκλήματα σοβαρά γίνονται μέσα στου φοιτητέ και δίπλα του φοιτητέ. Δεν είναι τη λογική να μπει και να μπει πιάνω τώρα του 8 και μετά θα πιάσω του υπόλοιπου μέχρι το 32, με το 42 και δεν ξέρω εγώ πώ είναι. Ότι θα πιάσω 8, 10, τώρα 5, 20, θα μιλήσουν αυτοί και θα οδηγηθώ και σε άλλα κανάλια. Στην πορεία δεν τα κάνει αυτά η ελληνική αστυνομία. Θέλει ή όλα ή τίποτα. Είναι των ριζικών λύσεων επί Θεοδωρικάκου και επί Χρυσογόηδη βέβαια, γιατί αυτό γινόταν και τότε. Οπότε, όπω λέει εδώ, ο Μπαλάσκα ρώτησε του αξιωματικού και του είπαν, με ένα κλικ θέλαμε να τα καταφέρουμε και να του πιάσουμε όλου μαζί. Δεν είναι αστυνομία που θέλει να λειτουργεί και να χρησιμοποιεί και να κάνει χρήση δόσεων, όπω πολλοί αγοράζουμε πράγματα με δόσει. Ε, αυτή η αστυνομία δεν θέλει τι δόσει. Γιατί δεν μπορούμε με ένα κλικ να τους μαζέψουμε όλους Μα τόσα χρόνια είναι κλικ ναι. Αυτή η φάση μαζί Τους 32 Όχι εγώ σας λέω δι... 15, Τους 52 Ανά το πάμε σε δόσεις oh! Ανά το πάμε σε δόσεις Κύριε ναι. Παλάσκα, λέει ο Όπω έλεγε λέμε όπως και ο Χατζηχρήστο, βάλαμε και δέκα μέσα. Όπω έλεγε και ο Χατζηχρήστο, βάλαμε και δέκα μέσα. Γιατί μιλάνε όλοι μαζί, δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά το βασικό ακούγεται ότι δεν θέλει με δόσει η ελληνική αστυνομία να λειτουργεί. Δεν θέλει δόσει. Δεν θέλει να έχει την έννοια ότι κάθε μήνα πρέπει να πιάσω κάποιου. Όπω όλοι εμεί έχουμε την έννοια κάθε μήνα πρέπει να πληρώσω κάτι. Δεν θέλει τέτοια άγχη. Θέλει καθαρέ δουλειέ. Ή μπαίνει μέσα του πιάνει όλου, ολόκληρο τον όροφο τη Που είναι εκεί 3, 4, 5, 20 χρόνια, δεν ξέρει κανεί, ή δεν θα μπει καν. Θα κάθε τα έξω και θα περιμένει. Πότε θα τελειώσει η πανδημία, ενώ γίνεται εκεί το έγκλημα. Βάζουν, βάζουν ναρκωτικά. Έχουν όπλα, έχουν διάφορα. Τα ήξερε η αστυνομία. Δεν έμπαινε όμω γιατί είχε COVID. Δεν θα ρισκάρει τώρα να μπει μέσα, να πιάσει τα όπλα και τα ναρκωτικά, αλλά να κολλήσουν και COVID, όπω είπε ο Θοδωρικάκο. Τέτοια ρίσκα δεν τα παίρνει. Πρώτον, δεύτερον, ελληνική αστυνομία πάντα δεν θέλει με δόσει. Περιμένανε με υπομονή να τελειώσει πρώτον ο COVID και δεύτερον να μαζευτούν όλοι οι άλλοι μαζί. Μαζεύτηκαν όλοι οι άλλοι μαζί, τέλειωσε και ο COVID, κατάλαβαν οι αστυνομικοί και πήραν το σήμα και μπούκαραν να επιτελέσουν το λειτουργήμα του. Αυτό στα εσωτερικά γιατί στα εθνικά θέματα, όπω ξέρετε, έχουμε του γείτονε δίπλα που κάνουν εκεί τα δικά του. Κάθε μέρα έχουμε απειλέ. Τώρα όμω το προχώρησαν πολύ μακριά. Έφτασε το μαχέρι στο κόκαλο. Η απειλή. Πήρε μια άλλη διάσταση. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος εκεί, Τούρκος, Κοτσιδάκια, ο οποίος στράφηκε, στράφηκε όχι τράφηκε, κατά του Γιώργου Αυτιά. Λοιπόν, εκεί σε ένα κανάλι στη Τουρκία, έχουν ένα κοτσιδάκια που κάνει κάθε φορά αναλύσεις. Του έλεγε κάτι για τη Σάμμο. Εγώ δεν θα δώσω απάντηση, γιατί αυτά που λέει ο Τούρκος αναλυτής τα θεωρώ γελία. Δε, αυτός ο Αχμέτ Χακάν, από ό,τι είδα και το όνομά του. Άκου φίλε, στη σάμο δεν υπάρχει ούτε ένα τζαμί. Και όταν α, πριν από τότε τολμήσανε να έρθουν στη σάμο φωνάζανε σου σαμλί, σου σαμλί. Δηλαδή είναι τόσοι πολλοί Σαμιώτες που γίνεται χαλασμός. Κύριο, τι θέλω να πω. Εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας. Μην τυχόν και συμβεί ε, αυτό, αλλά... Ε, κύριε Σιρή, εγώ τώρα κύριε όταν θέλετε. Δέχονε... αυτό είναι προβοκάτσια για εσά προσωπικά. Δεν υπάρχει αυτό. Καταλάβατε Λέ. τώρα. Να είναι τώρα να δείχνει το χάρτη της σά μου και να λέει όλα αυτά τα πράγματα. Τι δεν τα έκανε. Καταλάβατε τώρα. Μα διαβάζουν τόσο καλά, σου λένε θα αντιδράσει. Αυτό δεν γίνεται. Δεν τζιμπάμε με τίποτα. Hallelujah! Έρχεται διπλός καπατσέ. Λένε στο χωριό μου. Duru-dum-duru-dum! Ο Σιρήγο δίπλα των Αυτιά, ο Υπουργό Κυβέρνηση και Αναπληρωτή Παιδεία και δουλεύει. Τον δουλεύει τον Αυτιά βεβαίω, διότι ο Αυτιά εντόπισε ένα κοτσιδάκι αναλυτή δημοσιογράφο, τον Μεχμέτ Τάδε, ο οποίο έλεγε για τη Σάμο, όπω και για όλα τα υπόλοιπα νησιά. Αλλά ο Αυτιά το πήρε προσωπικά, ότι στρεφόταν κατά του Ιδίου. Και εδώ τώρα πρέπει, επειδή η Ελλάδα κάνει μια προσεκτική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, δεν Να φτενεργήσει, να βγει μπροστά και να μπλέξουμε μετά. Εκεί που πάμε όλοι μαζί να του πάμε λαου λαου να γίνουν οι εκλογέ του απέναντι και να τελειώσουν οι απειλέ και τα ανταηλίκια, μην βγει ο Γιώργο Αυτιάδωρα που νομίζει ότι όποιο λέγεται να φέρεται στον ίδιο και στην εκπομπή του και έχουμε άλλα θέματα. Πρέπει να λειτουργήσουμε συνετά. Θέλω να πω ακόμη και οι υπηρεσίε οι σχετικέ από την Τουρκία, το Αιγαίο. Θα πάμε λίγο μέχρι την Αρμενία. Το συγκρότημα είναι σύστημα off down, το ξέρουμε όλοι, είναι γνωστό. Κατά καιρούς έχουμε παίξει και εδώ κανένα κομμάτι. Ένας εκ των κυθαρίστας εκεί, τραγουδοποιός και τραγουδιστής είναι ο Ντάρον Μαλακιάν, ο οποίος, ο οποίος, θα τον ακούσουμε εδώ τώρα, έχει μελοποιήσει ένα... έχει μελοποιήσει, έχει διασκευάσει ένα γνωστό κομμάτι και αυτό με αφορμή το θάνατο του σταματικό κοντά. Στου τοίχους, όπως μαθαίνετε, αν μαθαίνετε, άλλη μια αισθία πολέμου, στο παγκόσμιο πολεμικό σκηνικό που στείνεται, Ε, δεν μπορούν να τα βρούνε και οι δύο οι δημοκρατίες ζούσαν αρμονικά κάποτε Αλλά όλα αυτά ήταν παροχημένα και πρέπει να πέσει το τείχος για να έρθει η ελευθερία Να ζουν οι άνθρωποι ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους Και να απολαμβάνουν τα αγαθά του δυτικού τρόπου σκέψης και πολιτισμού Αυτό ακριβώς απολαμβάνουν και εκεί όπως αυτό ακριβώς απολαμβάνουν και σε άλλες γωνιέ. Του πλανήτη, εδώ είναι Ελληνοφρένια με το γέμ και όλα τα υπόλοιπα. 2.11 10.80 880, το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. RadioPapakiParaPolitik.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά, ό,τι στέλνετε. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το site του ομίλου, όπω λέμε, ελληνοφρένια. Και από κάτω γράφετε ό,τι θέλετε. Μα ακούτε, μάλλον τώρα live μετά ηχογραφημένου. Κάτω από το YouTube. Το official της ελληνοφρενίας Μπορείτε να γράψετε από κάτω Και κάποια σχόλια Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού Κολλιτάκη πρώτης διεθμίσης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 Να το πω λαϊκά να καταλάβουν και ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Δεν έψαξα να βρω λεφτόδεντρα, αλλά δεσμεύθηκα ότι θα ξεριζώσω τα κλεφτόδεντρα. Καταργήθηκαν λοιπόν τα λεφτόδεντρα, όπω λέει ο λέξη. Έτσι έδωσε υπόσχεση αλλά πίτρωσε το κολοτομπό δέντρο. Το ποιο το κολό. Κολοτούμπα, κολοτομπόν. Και κάτι δέντρα που δεν ήταν και τόσο διαβολικά κακά. Α, ήταν διαβολικά καλά τα δέντρα γιατί ήταν από αμερική. Συνάδεση που είχα με τον πρόεδρο. Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό αλλά γίνεται για καλό. Έ, διαβολικό καλό δέντρα. Το... Υπότιτλοι AUTHORWAVE μπω για το μάτι τι στο μάτι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 Ε, ναι, γι' αυτό αλλά... φτιάχνουμε τη νέα γενιά. Οπότε να μην φέρουμε κλόν Α, νόμιζατε εσεί θα αναλάβετε αυτό το ρόλο και τα αστεία Όχι, δεν θα, θα φέρουμε. Θα... Αφού μου λέτε θέλουν και πολιτικό, δεν θα φέρουμε κλόν που φέρνουμε στα παιδάκια. Ε, θα φέρω υπουργό κατευθείαν να μα είναι. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν κάνετε πλάκα, αλλά από αυτό που με περιέγραψε, μα ενδιαφέρει και όσοι είναι αυτή. Γιατί θα θέλαμε να δούμε κάποιε πολοτούμπε. Θα κάνετε είμαι και εγώ εκεί. Α θέλετε να σα φέρω πολιτικό. Ναι, ναι, με εσά όμω μαζί, κατάλαβα, το πετάν Μήνα, τραγουδά και ένα τραγουδάκι σε αχλία, αγγλικά Καλά, θέλετε πρόεδρο κόμματο αντιπολίτευση. Ναι, ναι, πάντα με εσά όμω. Να γυρνά και να μπιστεύω. Εγώ θα κουσίνα. κάνω τον deal Εγώ θα κάνω τον τίτλο, θα έρθω να πληρωθώ εγώ. Θα έρθω να, να, να πληρωθώ, γυνάτε θα γυνάτε βάλω όμω το καραγκεκ που θέλετε να παίξει, θα το βάλω. Να μας και μπιφτέκι, ε, και και και μπάπα, μα γεννάτε και κανένα, και Μπάπαμα θέλετε. Μα έχετε όρεξη, δηλαδή και, και Μπάμπο μπορώ να σα το γυρίσω. Ανοίγουμε και ζήμη για λουκανικόπιτάκι, μα θέλετε. Ναι, να μην φάνε και γονεί, είναι από το χώρο του πασόκτη. Καφάνε και γονεί. Να γονεί, για του γονίζει το κεμπάκι. Θα ξεκινήσει. Η παράσταση και πριν τελειώσει και μπαπ! Ναι, και ο κύριο Τριξίδη, ο σημεοφόρος, το γνωρίζετε έτσι. Άμα το... δεν το γνωρίζω, άκου λέει. Σημεοφόρο Τριξίδη. Θα τριψίδη. έχει κι μαλάκες, α, και άλλου μαλάκι, σαν και εκεί πέρα, ή θα είσαι το μόνο. Όχι, όχι, θα είμαι μόνο. Απλά μου πείτε. Α, δεν θα έχει άλλου. Δεν ναι. μπορεί να καλέσετε και μερικού ακόμα να έχει απαρτία σε μαλάκες είναι ευκαιρία. Θα το προσπαθήσω, κύριε Τριξίδη. Προσπαθήστε, φαντάζομαι ο κύκλο σα δεν είναι μακριά. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. <laughs> θα τα <laughs> πούμε στο πάρτι. Γεια χαρά! Ναι, τι είναι εκεί. Εδώ που πήρα την. Είναι. είναι η άλλη άκρη τηλεφωνική μα γραμμή. Ναι, γιατί δεν έχει δεν έχει σήμερα. Παρπαγιά δεν έχει. Ακολουθεί η 30 ραγεί. Παρπαγιά έχει, τώρα τελειώνει, τι ώρα είναι. Ε, και, τι ώρα, ε, εγώ το έχω από τι από 12 και 10 και είχε ειδήσει. Συνέχεια <laughs> δεν έχει ελληνοφρένεια τώρα, τώρα τώρα που μιλάμε έχει ελληνοφρένεια Ε... Αυτό που ακούω από μέσα ελνοφρένιεν, τον αγνωρίζω. Γεια. Yeah. Γρήγορα, γεια. Yeah, Κλείσα. Good morning. Από την εποχή που ήμουνα στο Υπουργείο Υγείας,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 που δημιουργούνται από τα μνημόνια που έχω ψηφίσει και από τις πολιτικές που εφαρμόζω και από τους νόμους που φέρνω στην Βουλή. Θα μπορούσε να τη συνεχίσει τη φράση του, δεν τη συνεχίζει, κρατάμε το θετικό ότι θυσιάζεται, κάνει όλα αυτά που κάνει ε, για να σωθούμε όλοι εμείς ένα σύγχρονος σωτήρας. Από το Ιόνιαν TV υπάρχει μια είδηση, παίζει και στα social media, θα την ακούσουμε τώρα, η κυβέρνηση φτιάχνει Άλλη μια αστυνομία να την πούμε, να την πούμε έτσι. Τι αστυνομία θα είναι αυτή. Αστυνομία ανέργων. Διότι θα βλέπουν ποιοι είναι άνεργοι, θα παρακολουθούν ποιοι δεν δέχονται δουλειά ή ποιοι κάπως δεν συμπεριφέρονται όπως έχει ορίσει ο τελευταίος νόμος και θα επεμβαίνουν, θα τον μπλακώνουν στο ξύλο, τον άνεργο. Πολύ πιθανό γιατί η αστυνομία που φτιάχνει ο Θεοδωρικάκος, κάτι τέτοιο κάνουν. Έρχεται η αστυνομία ανέργων που θα ελέγχει όσου είναι στα Μητρώα τη Νέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, πρώην ο ΑΕΔ. Για παράδειγμα, άνεργο εγγεγραμμένο στο Μητρώο, αν δεχθεί κλίση από σύμβουλο του οργανισμού και δεν παρουσιαστεί, ή αν ο σύμβουλο του βρει εργασία και την αρνηθεί, τότε ο άνεργο θα έχει πρόστιμο, ακόμα και διαγραφή από το Μητρώο. Η κυβέρνηση φαίνεται πω αποκτά τιμωρητική διάθεση απέναντι στου ανέργου και τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Αποστέρηση επιδομάτων και πρόστιμα που θα αγγίζουν τι Έω και διαγραφή των ανέργων από το Μητρό. Εμεί οι εργαζόμενοι είχαμε αντιδράσει, είχαμε πει ότι δημιουργείται ένα ποινολόγιο ανέργων, το οποίο είναι παράλογο, με ποινέ πολύ αυστηρέ, οι οποίε δεν βγάζουν κανένα νόημα. Αυτά που λέγαμε τότε γίνανε εφαρμογή χτες. Στο ρεπορτάζ του είναι σωματωμένο και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων και λέει αυτά που λέει και ακούσαμε πριν δεν θα πέφτει ξύλο όπως είπα εγώ υπερβολικός μια ζωή αλλά όμως θα πέφτουν πρόστιμα στον άνεργο επειδή δεν ε, έκανε κάτι από αυτά που έχει ορίσει Το νέο νόμο για τη νέα υπηρεσία ευρέσεω εργασία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και πώ. Αλλιώ, θα είσαι ανέργο, δηλαδή, θα είσαι χάσει τη δουλειά την προηγούμενη, θα έχει την αγωνία σου και θα πρέπει να υπακού σε κάποιου κανόνε. Αλλιώ, έχει πρόστιμο ο άνεργο που δεν έχει έτσι και αλλιώ χρήματα. Πολύ σωστό, ακούγεται. Πολύ ευφιέ, με ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Και σώζει από εγκεφαλικά. Αυτό ακριβώ, σώζει από εγκεφαλικά, που έλεγε πριν και εγώ. Άδωνης είναι ο κύριος Πέτσας καλεσμένος πάλι σήμερα το πρωί και μιλάνε για τις υποκλοπέ, το ρωτάνε δηλαδή. Οι δημοσιογράφοι για τις υποκλοπές παρακολουθήσεις επί συνδέσεις. Καταρχήν, από την εξαστική από την κατάλαβα, δεν έχει βγει κάτι. Δεν έχουμε μάθει το λόγο παρακολουθούν. Δεν έχει δίκιο, όταν λέει, δεν, με, δεν μου έχετε πει για ποιο λόγο με παρακολουθήσατε. Πηγαίνω σε μια εκλογική διαδικασία. Τι με στη βάσανο τη ψήφου, ο αρχηγό τρίτου πολιτικού κόμματο τη χώρα και μπορεί να είναι και κατάσκοπο. Νομίζω ότι όπω έχουν και οι δημοσκοπήσεις που έχουμε δει από τον Αύγουστο μέχρι τέλο Σεπτεμβρίου. Το θέμα αυτό έχει κουράσει. Νομίζω ότι ήταν μόνοθεματική προσέγγιση του πασόλλι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πούρασε ακόμα και τους του δικού του ψηφοφόρου. Λέει ο κύριο Πέτσα ότι έχει κουράσει το θέμα. Το καταλαβαίνει ο ίδιο. Έχει κουραστεί από το θέμα που ενοχλεί σφόδρα την κυβέρνηση. Και το παρουσιάζουν και τα ξένα μέσα ενημέρωση και ξένοι παράγοντες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν μπορεί να παρουσιάζεται στα κανάλια γιατί έχουν κουραστεί τα κανάλια, δεν αντέχουν και δεν θέλουν να κουράσουν κυρίω τον κόσμο του Πασόκ. Εδώ ο Πέτσα επικαλείται τον κόσμο του Πασόκ που έχει κουράσει. Μια εβδομάδα ακριβώ πριν με την ίδια φρασιολογία ο Δημήτρη Οικονόμου, δημοσιογράφο ακόμα, είχε πει το ίδιο. Λέω λοιπόν ότι να πούμε όμω πάπλου... και τίποτα άλλο παρακολούθηση. Μα με, ο τί... το το με ο την παρακολούθηση. Έχετε κουράσει στο Πασόκ. Κουράζετε τον κόσμο και εμά. δεν κουραζόμαστε. Εδώ είμαστε. Η δουλειά μα είναι αφηβείο. Τον κόσμο τον έχετε κουράσει. Εγώ αυτό βλέπω. Σα έχει κουράσει η δημοκρατία. Εμά όχι. Το πώ βλέπω να τον κουράζει τον Πασοκικό κόσμο. Τέτοιο ενδιαφέρον και του Οικονόμου και του Πέτσα για τον Πασοκικό κόσμο που κουράζεται. Καθότι είναι λογικό να είσαι Πασόκ και να μαθαίνει ότι παρακολουθούν τον Πρόεδρό σου. Του όποιου κόμματο, κουράζεσαι, δεν θε να ακούσει τίποτα. Θε να ακούσει όλα τα υπόλοιπα: τι επιτυχίε τη κυβέρνηση, το τένις του Άδωνη, τα εγκεφαλικά που μα σώζει ο Άδωνη, αλλά δεν θε να ακούσει για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον πρόεδρό σου, αν είναι προδότη, αν είναι πληρωμένο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν θε να το ακούσει αυτό. Θε να ακούσει όλα τα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο, και ευτυχώ που υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι βέβαια όπω ο Πέτσα και ο Ικονόμ και μα περιγράφουν πώ νιώθει ο πασουχικό κόσμο ότι κουράζεται. με το συγκεκριμένο θέμα και τι απόλυτη ταύτιση απόψεων μεταξύ της τέταρτης εξουσίας που είναι η δημοσιογραφία για να ελέγχει την πρώτη εξουσία που είναι η εκτελεστική εδώ, οικονομική και πέτσας. Δηλαδή, λαός τώρα, μέρος δεύτερον.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 Απογραφείο κορίτσια, ναι. Και πείτε ναι. μου τι θέλετε. Και ακριβώ είναι. Είναι τα σύγχρονα τα κορίτσια, τα καινούργια τα μοντέλα. Δεν είναι αυτά τα παλιά όπω τα ξέρατε ναι. που έχουν ε, και ε, ένα. Πώ να το πω. Και το δοκάρι μαζί. Το δοκάρι στο εσόριχο μέσα. <laughs> Η δοκό. Η εσόριχη δοκός Όχι, μην φανταστείτε καμία. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πού ακριβώ είναι. Σε ποια περιοχή είναι εδώ. δοκό. Καλαμαριά. Καλαμαριά. Όπω λέμε μεταξύ μα έτσι και αστευόμενοι, παλαμαριά. <laughs> Καταλάβατε <laughs> για ποιο λόγο. Είναι τα σύγχρονα τα κορίτσια, δεν Είναι όπω τα παλιά, τα γνωστά, τα βαρετά που τα έχουμε όλοι βαρεθεί. Λεπτώ, ναι, που Μυρίστε. θα έχει και την τριχούλα στη μασχάλη. Ναι, στο γραφείο, ο χώρο λέγεται εκεί που είστε. Το νησί του Έρωτα. Μα έχουν ναι. κάνει διασκευή και σε μια εκπομπή. Εσεί θέλετε να συμμετάσχετε με κάποιο τρόπο, Ναι, ναι, ναι. Σε ποιο στάδιο είστε για έβρεση εργασία ή έβρεση συντρόφου. Για να σα παραπέμψω στο αρμόδιο τμήμα. Ναι, ναι, Έτσι, ό, ναι, ναι μου λέτε όμω, δεν μου λέτε. Το νησί του Έρωτα, αλλά δυο είναι. Λοιπόν, χτυπάνε οι πείτε μου λίγο παρακολου. Καλό να συνεινοηθούμε. Δεν μπορώ να κάνω, κάθε ξέρω τα κόρη ξεχάνουμε μεροκάματα. Γιατί θα κουχαίνει παράσταση, το λίγο... πλέον. Τώρα, τώρα, ε... δεν έκανα τίποτα. Τώρα, ακούγεται καλύτερα. Ναι, ναι, Πήγα είναι, πιο εκεί. Ναι, είναι αυτό με το κορίξιο που διαφημίζουν, που είναι για μια ώρα και δεν ξέρω τι. Για μια Εναι, ώρα. Θα... Ναι, ναι. Έχετε κάνει καρδιογράφημα. Τι έχω κάνει. Καδιογράφημα. Δεν μπορώ να στείλω το κορίτσι στο πελάτη, τώρα το να του μείνει εκεί να μην ξέρει τι να το κάνει. Να σα τρέχουμε μετά στη Βουλγαρία, να σα κάψουμε για να μην φάνη. Λοιπόν, πείτε μου αν αντέχετε. έχει γίνει κάποιο καρδιογράφημα; Γιατί μου λέτε μια ώρα, δεν μου λέτε 10 λεπτά να πω εντάξει. Πάρτο, πρέπει να έχω κι εγώ μια γνωμάτευση για καρδιογράφημα που λέτε δηλαδή τι πρέπει να το λέω επειδή μου ζητήσατε μια ώρα. Θέλετε ένα πιο οικονομικό πακέτο με λιγότερη ώρα, δεν χρειάζονται εξετάσει. εντάξει, είμαστε μπορούμε να κάνουμε στο 10 λεπτά καθαρό χρόνο και είναι και άλλα 3 λεπτά το ξευράκωμα. Γιατί ένα φίλο με ενημερωθεί προηγουμένω από τι πρώτε περιπτώσει και μου λέει ότι που πάρε πάρει το τηλέφωνο. Πρέπει να πάρει το ίδιο ναι, όχι, έχει πάρει και ο φίλο σα, του ένα άλλο τρόμο που είτε. Λοστρο, την Ελένη. Την Ελένη. Την Ελένη του Λοστρόμο. Που είναι στο κρεβάτι τρόμο. Αλλά έμεινε ικανοποιημένο, μου είπε. Ήταν μια εμπειρία ξέχαστη, δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Φύγαν τα ταμπού. Έχει έρθει σε μια ηλικία, πια δεν έχει να αποδείξει κάτι. Ναι. Μετά, αφού κάνει οικογένειε. Καταλαβαίνει τώρα, εντάξει. Οπότε, ναι. θέλετε να σα στείλω κάποιον από την 2022-0 Β. Εσό. Συγγνώμη, λίγο να βάζετε το πιστικά να πιστέψετε. Γιατί. Πολλά παράγηση θα γίνουν. Ναι. Απολύονται το, το Σεπτέμβριο, γι' αυτό λέω. Από την Αλφα έχω απολύσει. Τέλο πάντων. Δεν είστε πολύ σίγουρο, θα πρέπει να σα αφήσω. Λυπάμαι. Μ' ακούτε? Δεν γίνεται δουλίτσα. Εκτό κι αν όσο μιλάω εγώ, εσεί κάνετε εργόχειρο. Ούτε αυτό μ' αρέσει σαν εξέλιξη. Λοιπόν, αγαπητέ, ξανακαλέστα μεν, δεν μπορώ να κρατάω τα κορίτσια. Συγγνώμη, λοιπόν, τόσο θα ακούω πολύ καλύτερα. Μ' ακούτε, αγαπητέ, αλλά δεν θα γαμμύρω. Ή θα ναι, το πήρε, το σας ακούω καθαρά. Ωραία, τι έγινε, βγάλατε κάτι από τα αυτιά? Όχι. Πού είστε σε περίπτερο? Όχι, όχι, εδώ σε κατάστημα Θεσσαλονίκη. Τι πουλάτε? Οικιακή χρήση. Οικιακή χρήση όπω και τα κορίτσια είναι χρήση, με έναν τρόπο συνάδελφοι. Μάλιστα, ακριβώ χρειάζεται για να καταλάβω. Με μένα, ο Όχι στο σπίτι συγκεκριμένα, όχι. Α, είναι σύζυγο. Στο χώρο μας. Ναι. Πού είναι ο χώρος αυτός. Έχουμε πολλούς χώρους στη Θεσσαλονίκη. Στην Παλαμαριά είπαμε είναι ένα είναι Ναι. Κοντά στα ψαράρικα. εκεί που λέει Παλαμάρια και Γαρίδες είναι για τους Μερακλίδες. Εγώ στελέω τους Γαρίδες. Καλαμαριά, είπαμε μισό λεπτό. Ναι, ναι. Τι να κάνω, βγήκατε κόσμο. Βλέπει mm. ο διάβολο. Του βάζει όλου εδώ μέσα και έρχονται εκεί την ώρα. Μα ε, αν είναι να... δυνατόν, δηλαδή δεν μπορεί ένα άνθρωπο να πάρει μια βίζα. Τα τραβέλει, δηλαδή τέλο πάντων. Ε, ναι, ναι, να πάνε εδώ μέσα. Έχουμε μπλέξει με άσχημα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, Καλαμαριά, πείτε μου πού ακριβώ είναι αυτό και τι ώρα μπορούμε να δώσουμε ένα ραντεβού. Ο oh, αμαριά μάχημο. 25η Μαρτίου, 41. 25η Μαρτίου, 41. Ναι. Τρίτο όροφο. Τρίτο όροφο. Τα είναι αυτό, έτσι. Ναι. 25η Μαρτίου. Το κουδούνι γράφει μπαμπές. Τι γράφει? Μπαμπές. Ξενοφώντα μπαμπέ, ναι. Η κοπέλα. Θα σα περιμένουμε το μεσημεράκι στο κλείσιμο των μαγαζιών. Τι ώρα μπορούμε να κλέψουμε από τώρα. Τέσσερι, τι τέσσερι. Έχω στι τέσσερι. Τέσσερι ώρα. ώρα. να Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Α, είναι δωρεάν. Και τι μπορώ να είναι τι έχουμε POS, αν θέλετε και κάνει μάλιστα Καλώς, έγινε. πολύ να είστε καλά για και αυτόν τον έδωσε ένας φίλος του και του είπε πάρε Αύριο μία με δύο σε αυτό το τηλέφωνο θα εξυπηρετηθ Ο καημένο ο άνθρωπος αλλάζουμε τελείως ε, σκηνικό διάθεση 3 Οκτωβρίου του 1943 σαν σήμερα. Έξι καμιόνια με γερμανούς καταδρομής εισέβαλαν στο χωριό Λιγκιάδες πάνω από τα Γιάννενα είναι ακριβώς και διέπραξαν άλλο ένα ναζιστικό φρικτό έγκλημα. Πυρπόλησαν τα σπίτια του χωριού, σκότωσαν και έκαψαν όσου κατοίκου δεν είχαν διαφύγει. Οι Ναζί δεν έκαναν διακρίσει όπω δεν κάνανε τότε στα χωριά τα ελληνικά. Σκότωναν αδιακρίτω γυναίκε, μικρά παιδιά και βρέφη. Από τα 82 θύματα του ολοκαυτώματο των Λιγκιάδων, τα 34 ήταν παιδιά και μωρά, οι 37 ήταν γυναίκε και οι 11 ηλικιωμένοι. Ξεκίνησε ο βομβαρδισμό από την πόλη των Ιωνίων. Βγήκαν οι δύο δημηρίε δεξιά-αριστεράδο και κυκλώσανε το χωριό. Μαζέψανε όλους όσου βρήκαν εδώ και του φέρανε εδώ σε αυτό το σημείο δώσε κεντρική πλατεία και ξεκινήσανε το πλάσκο. Σκοτώσαμε 86 άτομα, τα οποία τα, από τα 86 τα 42 ήταν κάτω των 20 ετών. Ήταν βρέφη παιδιά στην οικογένειά μου σκοτώσαν δύο γιαγιές, τη μάνα μου και του πατέρα μου. Τι η για Τι, η γιαγιά κατέβαινε με ξύλα στην πόλη, ε, με τα ζώα. Από κάτω ακριβώ από το χωρικό, κόψανε τι τρεχέ, ρίξανε τα και εκτελέσανε επί τόπου. τελείωσε το πλάτσικο πλέον, του πήρανε και του μοιράσανε αναηλικίε, αναπηρία, αναοικιένειε στα σπίτια. Του βάλανε στα σπίτια. Και εκεί έγινε πλέον το μακελιό. Εκεί του κάψανε ζωντανού, άλλου του τρεπάγανε με τη ξυφολόγχη, πετάγανε τα μικρά τα παιδιά πάνω και τα τσιτώνανε. Δεν περίμενε κανένα, θα σκοτώσουν μικρά παιδιά. Να, εδώ είναι η γιαγιά μου αφού 65 ετών. Εδώ είναι αδερφή μου. ΦΟΚΑ Παρασκευή, 4 ετών. Εγώ έκασα πέντε άτομα. το θείο μου, Γεράκος Ελευθέριος, 30 ετών. Γεράκος Αριστούλα, 28 ετών. Γεράκος Γεώργιος, 6 ετών. Γεράκος Μαρία, 4 ετών. Και Γεράκος Χρήστος, 2 ετών. Εδώ έχω και γιαγιά μου, 60 ετών. Η αδερφή μου ένα και ο αδερφός μου πέντε. Πεθαμέν σκοτωμένη η πιθερά μου και αυτή την πρόσβαλα. Η μόνη γυναίκα που ήταν, την έκαναν έτσι. Μέχρι την είχε μαγειρό μέχρι από κάτω μέχρι πάντω, παντού παντού. Έχει μαγειρώσει με, με το μαγέρι. Πιάνω από την σκότεια. Και την έχει μαγειρώσει λέει η μάνα μου και την έχει κάνω λέει κομμάτια, λέει από το μαγέρι. Και το Παναγιώτη. Το παναγιό του με χτύψανε και τον, Παναγιώτη. τον, Παναγιώτη τον άφηνα δίπλα στη μάνα του. Το παιδί ρίζανε τρει μέρε πεθαμένη Μάνα του. Το είδα και το βρήκαμε. Δεν είναι μόνο ότι το σκουτό είναι την μητέρα του. Το κάνε και ένα τράμα και φέρεται για ακόμα σήμερα μα σα δείξω. <ΣΣ> την παρασκευή η κατάθεση της Μάγδας φύσα στο εφετείο, δεύτερος βαθμός για τον πολύ απλό λόγο ότι πολλοί από αυτούς που έχουν κατηγορηθεί και θα ξανακάτσουν στο εδόλιο έχουν στα μπράτσα τους τον Αγγιλωτό Σταυρό με αυτήν τη σημαία πήγαν στους Λιγκιάδες και έκαναν αυτά που έκαναν τότε οι Ναζί και είναι έχουμε τους ημνητές τώρα που ξανασκότωσαν σε μικρότερο βαθμό πάλι καλά στο σήμερα, αλλά όμως δοξάζουνε αυτό το μαύρο παρελθόν και θέλουν να φέρουν με τα δικά τους μέτρα το ίδιο καθεστώς όπου μπορούνε και όπως μπορούνε. Οπότε αποκτά μια άλλη διάσταση, η γνώση, η υπενθύμηση του τι ακριβώς συνέβη στα μαρτυρικά χωριά και είναι πάρα πολλά σε αυτό τον τόπο από τους ναζί κατακτητέ. Το μουσικό κομμάτι που ακολούθησε ήταν από την Καταχνιά, στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, Χρήστος Λεοντής και Κώστας Βύρβος Ιστίχη, ένας πολύ ωραίο εμβληματικός δίσκος από τις παλιές εποχές που τότε όλα αυτά ήταν μόνο υπενθύμησης σε δίσκους και σε συντή και όχι στην πραγματική ζωή. Φτάσαμε στο τέλος το τρίτο μέρος του λαού κολλάει διαφημίσεις και αμέσως μετά το μαγαζίνο τα υπόλοιπα εμείς αύριο γεια σας. Τελικά, φάτε. Τι θε, Μωρή. Δεν θα τον ρίξει το ο φάτε; Φάτε. Μια κρίση είχε πάθει και πέρα Του πέσε λίγο το ζάχαρο. Έφαγε στάνια. Εντάξει, όλα καλά. Ποιο, Μωρή. Το Μητσοτάκι. Το προηγούμενο καιρό. Δεν είχα μυστικό σε παπιέρα, Όταν το ρίξει ο ο πρώτο. Ο πρώτος, Ο πρώτος έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Α, ναι, είναι. Ο δεύτερο, πάνει, είναι okay. Ναι, το λέγαμε. Το, λέγαμε. Ε, λοιπόν, δεν, δεν, δεν. Δεν θα το Η ρεία αντιπολίτευση θα πιάσει η σπορά αυτή, θα βγάλει ανθό; Οι αγωγιάτες φεύγουν, η σπορά μένει όμως Εγώ πιστεύω ότι εδώ βάζουμε μια σπορά για το μέλλον. Αυτή θα βγάλει αυτά. Δεν θα το ρίξει ο τύπο, γιατί ο, παί, ο, παί, ο, έτσι... ο τσίπρα σπέη ο τίπρα σπέγαι ο τίπρα σπέζει. Πράσω υπραφίτε, εγώ ξέρω ότι υπάρχει κρυφό χαρτί από πίσω τώρα. Λέγε, θα είναι αυτό. Πάμε για τρίτη φορά αριστερά. Λέγε, για μοριαχογωνία. Δεν θα το ρίξει, ρίξει. βίσκει ούτε το κουκέ, γιατί μάθει. Το κουκέ θα το έγινε αλλιώ. Το επόμενο φεστιβάλ του και είναι απασχολείμένο. Οπότε η μόνη μα ελπίδα από μου Είναι να σηκωθεί ένα παλαιό. Θα πεισω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με το επόμενο φεστιβά του. Ε, ναι, Δεν ασχολούνται. Όχι. Δεν μ' αρέσουν όχι. αυτά. Όχι έτσι, Τώρα που σαν... του κάναμε τέτοια διαφήμιση. Κάθισε τώρα μήπω η νεολαία κόμμα και έβαλε τον Πούτιν να βρίζει τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Και δεν τρέπεστε όλοι τον Τίριζα. Λοιπόν, η μόνη μα ελπίδα. Να... Η, η μόνη μα ελπίδα είναι να πέσει αυτό. Είναι να σηκωθεί ένα πρωί και να πει Α το διάλογο σα Απέσια μικρά ανθρωπάκια. Ό,τι και να σα κάνω με αγαπάτε και με θέλετε. Τι έμαθα η ατυχή οδός δεν έδωσε ακόμα τις αποζημιώσει. Εντάξει δεν είπε ότι θα τα δώσει και άμεσα, είπε ότι θα τα δώσει. Θες διχύλια το κυρδοθέσαι εδώ, τώρα. Πώς λέμε πάς Γιάννενα. Δεν μου λες ο υπουργός μεταφορών είπε αυτή την ιστορία με τις αλυσίδες. Πρέπει να σπάσουμε <Τι... τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλε ελπίδες. <Τι>... Για να η Καταρχήν, πρέπει να πάρεις τη εκπομπή. Να πας έξω από το Υπουργείο μεταφορών. Κυρία Υπουργέ. Γαμώτα υπουργέ σας. Πού είναι η παιδεία, Πού είναι η υγεία σας; Κυρία Υπουργέ, τα αυτό είναι ο, όχι, ο όχι, όχι. Μπορείτε να μας βάλετε τζαλτίδες, αν σου για το σοφέρ, Ακόμα και ο σοφέρ του. να βάλει Α, είναι δηλαδή αν περάσω και πω, μπορείτε να μου βάλετε; Τι θα είναι; Έχει έχω και δεν μπορώ να μιλήσεις. Α, δεν τώρα δύο πάροχος, κάτσε περίμενε μισό λεπτάκι γιατί εγώ... να δυνατά ΣΥΡΙΖΑ θέ, πάρε την ΠΑΕ ΣΥΡΙΖΑ, θέ, πάρε την παΕ. Αυτό δεν τράπηκες μα... Να το πεις, ε? Όχι, όχι, κάνουν προπαγάνδα με στο ταξί. Να σου πω κάτι, μισό λεπτό κι άλλοι, να μιλάω σοβαρά τώρα. Εμένα ο πελάτη μου εδώ είναι ασφαλισμένο για ένα εκατομμύριο. Αν πάθει ένα τίκημα Αυτό τον καημένο πελάτη σκέφτομαι που η ταρήφα θα είναι κανονική. Δεν είναι ακούτη μαλακή, αλλά δεν είναι ότι θα γλιτώσει και κάτι. Δεν θα θα πληρώσει το... αν ήταν νιού τη φωνή σου. Περίμενε, ρεσί μου, εμένα, εμένα εδώ πέρα τέσσερα χρόνια. με τα νιού, που μου γλυκιά που στα δίνει ήδη. Θέλει να μην Ά... είναι εκεί μέσα μαζί σου, δεν το καταλαβαίνει. Δέχτη. Δεν... Που δεν μπορώ να βρίσω. Λοιπόν, άκου. Για βρίσκει πάνε... κιόλα. Από τα παράθυρα το και... φεύγουνε. Για ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, άκου το ράδι. Και ο άλλο μπαίνει στην αδικία οδό που κάνει τεράστια ύφεση κάθε μέρα. Και δεν τον αποζημιώνει που έπιασε 10 πόντου χιόνι και κολλήσαν όλα τα αυτοκίνητα. Ωραία, Γιατί... και αυτοκίνητα... τι έγινε, Σκατούραγε το χιόνι να το ζεστάει να το λιώσει. Τα αυτοκίνητα κολλήσανε με 10 πόντου χιόνι. Δεν κολλήσανε το βράδυ. Με πόντου χιόνι, ξέρει τι yeah. πάει yeah. μετά από αυτό. Μπατσι γουρούνια δολοφόνη. Ελάγια σαφήνω του. Και τώρα που είπα θύμιο το να ασχοληθεί με την σύνδεσκε το και του τίπρασή μα φυσικό κι εμεί να ασχοληθεί. Θα την κοροϊδέψει να πει ότι θέλει, αλλά ελικρινά ρεσύνη τι ελεύθερε ώρε σου να μπαίνει στο Facebook, στο Instagram, στο διαλομένει και να βλέπει τι αντιδράσει των Υριζέων, ειλικρινά ποιο γιατρό θα σε κάνει καλύτερα. Χρειάζεται μπορεί να μπει για να το δει, σου χτυπάει, σούρχεται. Ποιο σου χτυπάει και σου έρχεται. Ειδοποίηση. Από πού, από εκεί. Έρχεται η ειδοποίηση τη αντίδραση του Συριζέ και την Ελλάδα. Έρχεται η ειδοποίηση Ο... τη όποια αντίδραση με. Σοβαρά, μιλάω. Είσαι σε άλλο κόσμο νικωμένη. Σοβαρά. Μιλάς τώρα Και κάθεται ο θύμιο και ανοίγει το κινητό του να δει πώ Τι α... να κάνει, Μπορεί θα... να μασάει καπνούς και να πετάει στάχια. Όχι, να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, επιτέλου. Αυτό κάνει. Τι ζώο τραβάσει. Κοίταξε να σου πω, αν το έκανε μόνο αυτό το ζώο και το έκανε σε εσά, θα λέγει σε εσά, ξέρω εγώ, στο φίλιο. Αχ, μπορεί δεν και... σε στο... και... δε, βαρέθηκα. Δηλαδή, η ασθένειά σου χωρί χάπια δεν αντέχεται. Το θύμιο αντέχεται χωρί χάπια, ε. Τον έχω συνηθίσει. Φι